Σε καθάρισμα που θα ακολουθήσει σε λίγο. Έπρεπε να το είχαμε κάνει από χθε, γιατί χθε ήταν η πρώτη μέρα τη σεζόν. Το ακούσαμε με στο καλοκαίρι πάρα πολλέ φορέ. Το εμπεδώσαμε γιατί υπάρχουν και κάτι επαναλήψει. Θα καταλάβετε από ποια εκπομπή. Ποιο υπουργό πουλούσε βιβλία και ποιο κανάλι έβαζε συνέχεια αυτέ τι επαναλήψεις. Έτσι λοιπόν θα το κάνουμε σήμερα. Δεύτερη μέρα δεν είναι κακό. Άλλωστε, κάθε γεγονό κρατάει αρκετέ μέρε. Η έναρξη ήταν χθε, αλλά όλη η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα έναρξης. Θα ξεκαθαρίσουμε όλοι μαζί τώρα, ποιο είναι δεξιό και τι είναι αριστερός. Αν είναι καλό να είσαι δεξιός, αν είναι κακό να είσαι αριστερός, αν είναι κακό να σε δεξιός ή αν είναι καλό να είσαι αριστερός. Θα τα μάθουμε όλα από τον αρμόδιο Υπουργό και μάλιστα δεν τα λέει ο ίδιο, δεν είναι αυτά που λέει συνήθω, Έχουμε ντοκουμέντα. Ξέρετε ποια είναι η ερμηνεία δεξιά και αριστερά στην ελληνική γλώσσα. Τι με βαίως περισσότεροι δεν το γνωρίζετε. Επειδή αν σας τα πω εγώ θα πείτε αυτές είναι... Ε... Ανέκδοτα που λέει ο Γεωργιάδης Θα σας το δείξω μέσα από το καλύτερο από το νούμερο ένα Παγκοσμίως λεξικό της ελληνικής γλώσσης Τον Λίδελεν Σκοτ Λεξικό που βρίσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου Και στο οποίο για να γίνει ερμηνεία μίας λέξη, Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αρχαία ελληνικά κείμενα Άρα δεν μπορεί να υπάρχει κανένας πολιτική εμπλογή Στην ερμηνεία αυτών των λέξεων Αυτό ήταν η ταυτότητα όπως λέμε, η απόδειξη, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε κάτι πολύ έγκυρο και μάλιστα θα δώσουμε τους ορισμούς, όχι εμείς ο Υπουργός, ε, του δεξιού και του αριστερού για να αποφασίσουμε όλοι που ανήκουμε, γιατί πρέπει αυτό να το ξέρουμε μέρες που έρχονται και χρόνια και εποχές που ζούμε, ε, από την αρχαία ελληνική γραμματεία, παράδοση, ιστορία και εποχή. Από τότε δηλαδή είχαν φροντίσει, ήξεραν η αρχή, ήξεραν τα πάντα, τα είχαν πει όλα. Εγκαίρος, από τότε λοιπόν είχαν φροντίσει να κάνουν το διαχωρισμό δεξιού και αριστερού γιατί έβλεπαν μπροστά ότι έρχεται ο Τσίπρας, ότι θα έχουμε Σαμαρά, ότι θα έχουμε άδωνη και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ζούμε. Ας ακούσουμε λοιπόν του ορισμούς. Δεξιός λοιπόν. δεξιός Δεξιά δεξιών. Εκ Στο δεξί χέρι ή στη δεξιά πλευρά. Λατινικά. Dexter Αντίθετο προς το αριστερός Στον τα κτλ. Το δεξιό κέρα. Το δεξί μέρος του στρατού. Στον ξενοφόντα. Επίρημα. χρήση Επιδεξιά. Στα δεξιά. Στην Ιλιάδα του ομοίρου. Επιδεξιόφιν. Έτσι. προς τα δεξιά. Προς δεξιά. Στον ηρόδοτο. Δεύτερη τώρα ερμηνεία. Ο ευτυχής. Ο αίσιο. Ο Αυτό που καλά. Λέγεται για το πέταγμα. Των πουλιών. Δεξιό όρνη. Δεξιό όρνη. Γιατί, προσέγγε τώρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ο αίσιο στον όμηρο. Αυτή η σημασία προήλθε από του Έλληνε Ιωνοσκόπου που κοιτούσαν στον βορρά. Με αποτέλεσμα, οι αίσιοι Ιωνοί είναι αυτοί που έρχονταν από την Ανατολή να βρίσκονταν στα δεξιά. Ενώ οι δυσίωνοι από την Δύση να βρίσκονταν στα αριστερά. Μεταφορικά, ο έτοιμο, ο πρόθυμο. Αντίθετο προ τον Σκαιό, τον Απέσιο, τον Ολέθριο, τον Απρόθυμο. Όλα αυτά είναι δεξιό, Το πέταγμα των πουλιών Από εκεί τα καλά Τα έλεγαν οι αρχαίοι Γι' αυτό προφανώς όλοι οι νέοι δεξοί Έχουν γίνει τέτοιοι επειδή τα έλεγαν οι αρχαίοι Να ακούσουμε και τον ορισμό όμως του αριστερού Αριστερό. Τι είναι τώρα αριστερό στα αρχαία ελληνικά. Αριστερό. Αυτό που βρίσκεται προ τα αριστερά. Α. Σίνιστερ. Προ. Επαριστερά. Ο Μύρη Λιάδα. Επαριστερά χειρό. Στο αριστερό χέρι. Έτσι. Στο αριστερό χέρι. Ε. Εξ αριστερή χειρό. Από το αριστερό χέρι. Αυτό που προμηνύει κακό. Δυσίωνο. Γιατί στον αρχαίο Έλληνα Ιωνοσκόπο που κοιτούσε προ το βορρά. Οι κακοί Ιωνοί από αριστερά. Ερώτηση. Εγώ φταίω. Πείτε μου. Λεξικό. Όλοι τα λασκότ. Ορίστε. Λοιπόν, όλοι οφείλουμε να πάρουμε θέση που ακριβώ ανήκουμε. Εκεί που είναι το πέταγμα των πουλιών, ή στου άλλου, του κακού, του δυσίωνου, είναι άλλους, τους κακούς, τους Δυσίων, ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο, ο υπουργό. Αυτά τα έλεγε πριν γίνει υπουργό. Τι εκπομπέ εκεί με τα βιβλία. Αλλά πατώντα την αρχαία ελληνική γραμματεία, Στους ορισμού των αρχαίων, στην εμπειρία, στη σοφία του, μπορούμε όλοι, οφείλουμε, να κατασταλάξουμε για το που ακριβώ ανήκουμε. Δεξιό, ο ευσύ, ο αίσιο, ο Μιαλωμένο, ο εργατικό, αριστερό, ο Απέσιο, ο τεμπίλης, ο καχυκτικό, ο γρουσούζης, εγώ αυτό! Η ελληνική γλώσσα το λέει! το Η ελληνική γλώσσα το λέει! Μαματέσα και Αργότερα, αργότερα, πέρασανε δύο κότερα. Αριστερός και ο Πρετεντέρης, γιατί είπε κακός, γρουσούζεις και τα λοιπα. Οπότε, στους αριστερούς ανήκει και ο Πρετεντέρης με τα κότερα που πέρασαν αργότερα. Τελείωσε εδώ το μάθημα φιλολογίας από τον καθηγητή, τον Άδωνη. Πάμε στα υπόλοιπα, θα πάμε τώρα σε αντιμνημονιακούς ανθρώπου, φανατικούς αντιμνημονιακούς. Αυτού του τόπου, νομίζω, είναι η καλύτερη δήλωση ε, της, ε, αρχής, της σεζόν. Του έχουμε ανάγκη όλου του αντιμνημονιακού. Ξέρουμε αρκετού, αλλά ο συγκεκριμένο δεν τον είχαμε πολύ καταλάβει. Αλλά έχει ένα πολύ πουλο σχέδιο το οποίο το αποκάλυψε για πρώτη φορά. Χτε που μίλησε σε πρωινάδικο. Θα ακούσουμε τώρα ποιο είναι ο αντιμνημονιακό και πώ ακριβώ πολεμάει το μνημόνιο. Και εγώ είμαι αντιμνημονιακό. Να σου πω γιατί είμαι. Μέσα. Μέσα. Εγώ. Να άρα, άρα, διότι άρα, είμαι ο μόνο παλεύει, όσοι είμαστε στη δική μου λογική, να βγάλουν την Ελλάδα τον μνημόνιο. Εάν η Ελλάδα γίνει οικονομικά θα θα και το μνημόνιο. Άρα πες του μνημονίου. Ο Σαμαράς, εγώ και οι υπόλοιποι. Άρα του Ο Σαμαράς, εγώ και οι υπόλοιποι. Άρα Ο εγώ σας σας πονάει. Έτσι λοιπόν, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο Σαμαρά και οι υπόλοιποι, υπόλοιποι, ξέρουμε ποιοι είναι, είναι αντιμνημονιακοί με ένα πραγματικά πολύ πρωτότυπο συλλογισμό ότι φέραμε το μνημόνιο για να προσπαθούμε να το διώξουμε μετά, ώστε να είμαστε αντί και κατά του μνημόνιου. Αν δεν το είχαμε φέρει, δεν θα ήμασταν κατά. Πολύ απλό συλλογισμό, σωστό πάνω απ' όλα. Το ακούσαμε. Κάτι είχαμε καταλάβει τόσα χρόνια ότι είναι αντιμνημονιακοί όλοι αυτοί. γι' αυτό και το έφεραν, για να αποδείξουν ότι είναι κατά σε αυτό που έφεραν αλλά δεν είχε περάσει το νου ότι θα ξεδίπλωναν τη στρατηγική τόσο γρήγορα. Επειδή λοιπόν έχουμε αντιμνημονιακό για κουμάτο, χρειάζεται κάποιος να κάνει μια επανάσταση φορολογική, μην τρομάζετε. Η χώρα χρειάζεται φορολογική επανάσταση, κύριε. Mm -hmm πραγματική φορολογική επανάσταση έτσι ώστε οι φόροι που θα πληρώνει ο πολίτης να είναι πράγματι με βάση την πραγματικότητά του, τα εισοδήματά του Άρα, αυτό, όταν, α... εάν αυτό δεν είναι φτάνει από εκεί και πέρα σε ακραίες καταστάσεις η φορολογική πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση είναι λάθος Κατά γνώμη μου ναι Άρα η φορολογική πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση είναι λάθος. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή εκεί, όταν τα λένε αυτά οι να φύγει ο δημοσιογράφος και να πάει ο ψυχίατρος και να ρωτήσει την κυρία τώρα Πακογιάννη. Σήμερα το πρωί τα έπαις στον Sky. Εφόσον είναι λάθος η οικονομική πολιτική, γιατί τη στηρίζεις. Γιατί στηρίζει ένα λάθος, γιατί δίνεις την ψήφο σου, τι περιμένεις, τι ελπίζεις, αλλά γιατροί δεν υπάρχουν πολλοί και όσοι υπάρχουν διώκονται, όπως παρακολουθούμε, όποια ώρα κάνεις δάπινγκ, θα δεις ένα νοσοκομείο, ένα πανό απ' έξω, καμιά εκατοστή γιατρούς να διεκδικούν αυτονόητα. Είναι η εποχή του, θα έρθουν και οι καθηγητέ στην άλλη εβδομάδα. Οπότε, επειδή δεν έχουμε γιατρού, δεν τίθεται και αυτό το ερώτημα και δεν παίρνουμε και την απάντηση που περιμένουμε. Φτιάξαμε λίγο αυτό το, τη δηλωσούλα τη Ντόρας, Την κάναμε πιο σωστή, γιατί ήδη για φορολογική επανάσταση. Αλλά αυτό που χρειάζεται ο τόπο, φορολογική επανάσταση δεν είναι. Η χώρα χρειάζεται επανάσταση, κύριε. Mm -hmm. Πραγματική επανάσταση. <Γυλιο> ονομάζω την Επανάσταση του Ανόητου. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες τις μάχες που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Μαζί σου θα έρθω και εγώ απλώς στρατιώτη στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει αυτή η κυβέρνηση είναι η μάχη του Ανόητου ο Παπαφλέσας μαζί, κοντοχωριανός του Αντώνη Σαμαρά Επανάσταση κάνει τώρα. Εμεί τη το φτιάξαμε. Επανάσταση του Ανόητου είχε κάνει ο Γιώργο Παπανδρέου. Ελπίζουμε θα μιλήσει σήμερα, αύριο. Οπότε σε αυτή την εκδήλωση του Πασόκ, 39 χρόνια σαν σήμερα. Πριν 39 χρόνια ξεκινούσε μια πάρα πολύ ευχάριστη περιπέτεια. Πολύ γόνιμη και δημιουργική για τον τόπο. Ο Ανδρέα Παπανδρέου το ξεκίνησε και ξέρετε τα σημερινά δεν χρειάζεται να τα λέμε. Με την ευκαιρία θα ακούσουμε και το Σιμίτη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα μιλήσουν οι δύο πρώην Πρωθυπουργή και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο ε, επανάσταση του Ανόητου και μάχη του Ανόητου Σαμαράς γιατί δεν είναι και για πολλέ επαναστάσεις ο ίδιος είναι και συντηρητικό, είναι και στο καλό όπως λέει ο Άδωνης γιατί δοξιός είναι ο καλός σε αντίθεση με τον Γιώργο που ήταν ο κακός και δεν έχει και το πέταγμα των πουλιών, πάλι όπως λέει ο Άδωνης και το γνωστό λεξικό Ωραίες διαπιστώσεις γίνονται πρωί-πρωί όταν κάνει ζάπιν στα κανάλια Οργάνωση που θα είναι που σας πλησιμένη για την χρόνια την πληρώνει ο πολίτης όμως. Δεν θέλως. Δεν θέλως ο Χάσαμε χρόνια την πληρώνει χρόνια την πληρώνει Δεν σα ο Πολίτη την πληρώνει. Μπράβο! Βεβαίω. Τόσο σίγουρο, τόσο αυτονόητο, δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Ο Πολίτη την πληρώνει. Ποιο θα την πληρώνει, Υπάρχει κάποιο άλλο που πρέπει να την πληρώσει, αφού δέχεται και ο Πολίτη. και έχει αποδεχθεί τη μοίρα του να πληρώνει όλα αυτά που οι άλλοι αποφασίζουν και προδικάζουν. Γιατί να μην την πληρώσει και ο Πολίτη. Διαπιστώσει τη Δόρα, πάντα ειλικρινή, σήμερα το πρωί. Που έκανε την εμφάνισή τη στην πρώτη τη σεζόν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με όλα αυτά που ακούμε και μαθήματα φιλολογία, μην τα ξεχνάμε, από τον καλύτερο στο είδο του. Αυτή την εποχή κάνει μια παρένθεση, σώζει την υγεία και φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσει στην επιμόρφωση των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Μόνο για Έλληνε. 2.11, αυτό το λένε και άλλοι, αλλά δεν έχει σημασία. 211 200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία απαντά ο γνωστό καθαρόεμο Έλληνα, αποστόλη. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκυρίαλεφαμη.gr και. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφηρία, αλλά αφήνει ενώ το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54%. 100. Έχετε πάει ε, πολλοί από σας, πανηγύρια. πολύ είστε για τα πανηγύρια. Φαντάζομαι θα έχετε πάει κιόλα, όλοι έχουμε πάει και κυρίως όλοι είμαστε. Εκεί λοιπόν στα πανηγύρια κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, υπήρχε ο γύρος του θανάτου, δεν τον είχατε προσέξει ποτέ τον οδηγό τη μηχανής, Από κοντά, αν τον δείτε καλύτερα, όπως λέει ο Γιώκου θα καταλάβετε ότι είναι ένα πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο σας πρόσωπο. Να πω κάτι για να... τον κύριο Μαριά. Να πείτε ότι η Ελλάδα είχες πάει μικρό σε Λούνα Πάρκ στον γύρο του θανάτου. Αυτό κάνει η Ελλάδα τώρα. Λίγο του γιουθα... Η Ελλάδα είναι στο γύρο του θανάτου. Δηλαδή, ο Στουρνάρας είναι ο... με τη μοτοσυκλέτα. Προς τον περάστε, κόζμε περάστε, όλα γάματα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, ο θάλατος περάστε, κόσμαι. το το κόσμο το καταστά琴, το καταστά琴, το είναι ο με τη Ο Ναλωμένος um. Ο Εργατικός Αριστερός Ο απέσιο! Ο Τεμπέλης Ο Καχητικός Ο Γρουσούζη Εγώ αυταίο Η ελληνική γλώσσα το λέει Τα βάλαμε στην καία Και δυο κονάδια θα έπαιξα μετά την Άρα ποιος είναι δυπνοβουλιακός Ο Σαβαράς, εγώ και οι υπόλοιποι Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν πριν από οτιδήποτε άλλο να χέσω Ευτυχώς Λε, ναι, ναι. Ο Στουρνάρας είδω με τη μοτοσυκλέτα. Ρίξτε την αγάπη σας στον άνθρωπο που κινδυνεύει και σας. Ρίξτε ό,τι έχετε ευχαριστήσει Να του ρίξουμε Άντε, <laughs> παιδιά, <όμουν> μαζί <laughs> με το 3, ε? <laughs> Ένα, δύο, τρία <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Η Ελλάδα είχε πάει μικρό σε Λούνα Παρκ στον γύρο του Θανάτου. Τι ωραία! Το κάνει η Ελλάδα τώρα. Λίγο το γύρο του Θανάτου. Η Ελλάδα είναι στον γύρο του Θανάτου. Δηλαδή ο Στουρνάρα είναι ο, με τη μοτοσυκλέτα. Και τώρα δείξτε την αγάπη στον άνθρωπο που κινδυνεύει και εσά! Yeah. Ρίξτε ό,τι έχετε ευχαρίσει. Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε τα παιδιά, όλοι <laughs> μαζί με το 3. <laughs> ε? Ένα, δύο, τρία. <laughs> <laughs> <laughs> Τα βάζουμε και εμεί, απροειδοποίητα. Μια κουμάτω εδώ να περιγράφεται η Ελλάδα είναι ο γύρο του θανάτου. Και ο Στουρνάρα είναι αυτό που είναι πάνω στην μηχανή που φορούσε εκείνα τι φόρμε, τι ειδικέ, τα κράνη και έκανε το σοου. Τι ακούμε εμεί και καλά, οι άνθρωποι δεν παθαίνουν τίποτα. Τι ακούν τα μηχανήματα μέσα στα στούντιο. Χρόνια τώρα, αυτά πρώτα θα ξεσηκωθούν γιατί για του ανθρώπου δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Τα μηχανήματα, οι κάμερε, τα ακουστικά, τα τραπέζια κάποια στιγμή θα επαναστατήσουν από όλα αυτά που έχουν ακουστεί επειδή εδώ αυτό ακριβώ κάνουμε, συλλέγουμε. Τα περίφημα που λέγονται πρωί, κυρίω οι πρωινέ ατάκε είναι καλύτερε από τι βραδινέ, έχουν όρεξη και είναι μια μεγάλη προσφορά προ τον ελληνικό λαό. Οι πρωινέ εκπομπέ συνολικά όλων των καναλιών. Ο Τσίπρα βγήκε, και είπε βλαχοδήμαρχου, του βλαχοδήμαρχου, και ταράχτηκαν οι βλαχοδήμαρχοι με ανακοινώσει, και είναι και ένα θέμα όλο αυτό. Πολύ καλά έκανε και του είπε βλαχοδήμαρχου. Όχι βεβαίω με την οπτική που του είπα αλλά να ακούσουμε πώ το είπε, για να έχουμε και θέμα. Να τα δώσουμε όλα ως ένα μεγάλο συμπαραταγμένο κίνημα ελευθερίας, δημοκρατίας και αντίσταση σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο, σε κάθε γωνιά της χώρας να σαρώσει τους θαρμένους βλαχοδήμαρχους της συμμαχία της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Εδώ το τοποθετεί πολιτικά ότι βλαχοδήμαρχος είναι όποιο είναι της θαρμένης συμμαχία Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Εμείς πιστεύουμε ότι όντω πολλοί από τους Δημάρχου, από τους 900 πως είναι οι περισσότεροι, Είναι βλαχοδήμαρχοι, κυρίω για αισθητικού λόγου. Όποιο έχει περπατήσει σε πόλεις τη Αθήνα ή τις επαρχίες πολύ περισσότερο, ε, βλέπει και δει και τον δήμαρχο των ίδιων με τη συμπεριφορά του, το κιτσαριό που φοράει, κάτι γραβάτες, κάτι βαμμένα μαλλιά, κάτι κοστούμια ξεπερασμένα, κάτι αυτοκίνητα, μια κουστοδία από πίσω, με κάτι ξανθέ, με κάτι μελαχρινέ, ένα έσχο που κυκλοφορεί και το παίζει και παράγον του τόπου. Τα δε έργα του, κυρίω τα συντριβάνια των δημάρχων, Εδώ στην Αττική, είναι μοναδικά εξαιτία τη αισθητική και όλων αυτού των έργων που φτιάχνουν. Πραγματικά ο, ο ορισμό βλαχοδήμαρχο του ταιριάζει και καλύτερο ορισμό θα έπρεπε να είναι Μπουρζο βλάχο μπουρτζοβλαχοδήμαρχο. Δεν είναι θέμα οικονομικό, γιατί μπορεί κάποιο να πει δεν έχουν λεφτά. Τα καλά πράγματα γίνονται και χωρί λεφτά, και με την οικονομική στενότητα είναι θέμα αντίληψη αισθητική. Ελάχιστοι είναι αυτοί που πραγματικά φτιάχνουν κάτι καλό. Βλαχοδήμαρχοι λοιπόν οι περισσότεροι, γι' αυτό και του πείραξε. Ε, και κάνουν όλο αυτό το show. Έχουμε τον Βλαχοδήμαρχο, αλλά έχουμε και τη μάνα του Βλαχοδήμαρχου. Πώ λέγεται, κουίζ, η μάνα του Βλαχοδήμαρχου, hey. Τι είπε για τους, να διώξουμε του Βλαχοδήμαρχου, να έρθουν οι δικοί μα. Να εγώ, εγώ λοιπόν που είμαι βλαχομάνα μάνα Βλαχοδήμαρχου, Πρώτον, ε, για να είμαι ειλικρινή, Εμένα δεν με, δε με ενόχλησε γιατί θεωρώ επειδή βλάχους, Πρώτον, επειδή έχω γιο Βλαχοδήμαρχο και δεύτερον, Διότι μέσα είπα, με, θεωρώ του Βλάχου μια εξαιρετικά. Δεν είπε για να δείξει τον αρχή πάνω. Το είπε για να δείξει συγκεκριμένο ανεξείο δημάρο και αντίλητο. Επει, επειδή όμω τώρα για να πούμε ε, τα πράγματα με τον ομάτριο, καλά θα κάνει και οσύπτω να σοβαρεθεί. Τουλάχιστον τόσο να σοβαρεθεί όσο κυβέρνηση σοβαρή. Βλαχωμά λοιπόν, βλαχό Δημάρχου θυμίζουμε ότι ε, σε συνέχεια ο γιο τη Δώρα είναι Δημάρχο του Καρπαίνοιση για όποιον δεν το θυμάδε γιατί τρίτη γενιά πολιτικού που την θρέφει ο ελληνικός λαός πάντα με την ψήφο και την έγκριση του ελληνικού λαού. Η τώρα είναι βλαχομάνα βλαχοδημάρχου και βλαχοκόρη βλαχοπρορθυπουργού, βλαχογκαντέμ ή βλαχοβαμπίρ, διαλέγεται και παίρνετε. Ναι. Γεια σου Αποστολή. Γεια σου φίλε. Συγχαρητήρια, γεια σου και ε. συγχαρητήρια γιατί είσαι ο πρώτο τη χρονιά. Ο πρώτο τη χρονιά. Είσαι ο πρώτο μου, φιλέ. Λοιπόν, και είμαι. Ο πρώτο μου. Κάνω και καλό ποδαρικό, να το ξέρει, έτσι. Λά. Με το αριστερό, ε, με το αριστερό. Δεν θέλω με το δεξί και βλακίε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έτσι. που κάνουμε κάθε χρόνο με το δεξί και μα πάνε όλα δεξιά. Γιατί δεν φυλαράκι. Ή ακροδεξιά τελευταίω. Μπε με το αριστερό για σιγουριά. Σε έχει παρεξηγήσει. Ε, μην του βλέπει έτσι, αλλιώ δε του. Και τώρα ξέρει τι χαρά θα κάνει ο Στρουνάρα που γύρισε, ε. Έχει μετρήσει τι μέρε τη άδεια που έλειπε όλο αυτό το καιρό. Ε? Βγάλει ένα κουστούμάκι, φιλαράκι, special για σένα. Να βγάλει, φίλε, λεφτά έχουμε να δώσουμε. Γιατί να μην δώσουμε, να δώσουμε. Να, δω... να δώσουμε να σωθεί ο τόπο. Γυρίσατε. Γυρίσαμε. Μπράβο, πολύ χαιρόμαστε. Το ξέρω, το βλέπω στη φωνή σου. Τι κάνεις. Καλά, εσύ, τι κάνει. Χαίρομαι κι εγώ. Οφείλει όπω είναι. Όπω ήταν. Έτσι λίγο μίζρο, τώρα κομμουνιστή λέει ακόμα. Ε, Το ίδιο, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Εύχομαι καλή χρονιά ραδιοφωνική mm. και τηλεοπτική. Να, oh, ενημερωμένη σε βλέπω. Τι ενημερωμένη, αρχέ Ιουλίου σε ρώτησαν αν θα κάνετε τηλεόραση και με είπε παρανοϊκά. Σε είπα εγώ παρανοϊκά. Ναι, ναι. Παρανοϊκά είσαι, Μωρή. <χει> Γιατί αυτό που θα κάνουμε δεν θα είναι τηλεόραση, θα είναι κάτι πιο ανώτερο, α πούμε. Κάτι τηλεοπτικό είχα ρωτήσει και... Ναι, ναι, ναι. Ναι, ότι είμαι παρανούρια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ακούμε το και θα βλέπουμε δηλαδή Ελληνία το όχι μόνο. Α, είσαι και γρήγορη. Ελλήμω. Όπου στο Ελληνοφυ.gr να σε ενημερώσω ότι θα είναι και η ραδιοφωνική εκπομπή και η τηλεοπτική εκπομπή. Ακριβώ γι' αυτό έγινε και net. Δεν τέριαζε το εφέν. Εμ. Α! Yeah. Καλέ! Είστε μα πάρει τη δουλειά. Μαρή. Εσόπα! Σήμερα μια φωτογραφία να σε κάνω κάστοινγκ. Γιαστήνε. Αποστολή μου, για να σύρθατε ρε, ξαναλήξα το ραδιόφωνο, μας έκλεισε ο Βλάχος και τη Ρέρα Σπορ και είδε κάτι μπαριέσαι εκτός που λέγανε τον Απόλλωνα, αντί για ελαφρά ταξιαρχία, ελαφριά ταξιαρχία οι μπαριέσαι. Μπαριέσαι. Σας ξανακούσε ο ραδιόφωνο ρε, καλά. Ελά, αποστολή. Έλα, φίλε. Να ακού. Ναι, ναι, όχι καλά. Από που με παίρνει? Από Βερολίνο. Ω, Λονδίνο, Άμστερνταμ. Η Βερολίνο. Εκεί ήθελε να πα τελικά. Βερολίνο. Τι κάνει φυλακή βόλτα με το magic pass. Γουτάω. Έλα, ρε μα... Καλή αρχή. Είπα, να κάνω κι εγώ μια αισθησιακή φωνή έτσι γι' αρέσει. αισθησιακή φωνή δεν το έχουμε όλοι, αγάπη μου. Δεν το έχουμε όλοι. <laughs> Άσε, εσύ Του. να το κάνει, πάλι σε μένα θα έρθουν τα κομμενάκια. Ο Αποστολίδη δεν είμαι. Καλημέρα, καλό είμαστε. Ah. Μα θε πιαθέ η πείνα. Ναι, ε, αφού σα πρόλαβε, καλά σα έκανα. Ας την πιάνατε εσεί Τι θα κάνουμε σήμερα, Θα πεινάσετε. Ξέρετε να σα πω. <laughs> θα πεινάσετε Είναι. και σιγά σιγά θα πεθάνετε. Να πει του Θήμου, σε παρακαλώ, ο ριζοσπάτη. Θέλει να ξεσηκώσει τον κόσμο για τον πόλεμο στη Συρία. Εδώ τον πόρο που έχουμε τη Γερμανία τι πρέπει να κάνει ο ριζοσπάστη. Ο Ριζοσπάς θα το κάνει αυτό. Ξέρω μου, έτσι ζητάει το καπατάκι. -καπα, και βρήκε τρόπο τελικά. Τι να σου πω λέω από στο μου τι ζητάνε Για η Γερμανία δεν λέει τίποτα. Ποιο δεν λέγεται η Γερμανία τίποτα άλλο το κουκουέ. Ο ριζοσπάστη. Φαίνεται έτσι... θα απέλυσε τον άνθρωπο που έγραφε για Γερμανία. Άντε καλέ, άντε καλέ πια. Γύρισε το στολάκι μου. Άρον άρον αφήστε τα. Λοιπόν, τα... Θέλανε λέει να ανοίξουνε πρόγραμμα τώρα στις 2 του μηνός κάτι ωραίες που είχαν εκεί πέρα εδώ σταθμό και έπρεπε να επιστρέψουμε εκτάκτος. Από όλη μου πόσο χαίρομαι που σε ακούω, να είσαστε όλοι καλά. Και εγώ, και εγώ, ξέρετε πόσο μου λείψατε. Άχου, εγώ εμένα... να δείτε πόσο χαίρομαι που σα ακούω. Μια έννοια που σα είχα. Βε μην ειρωνεύεσαι. Εμένα... Μην ειρωνεύεσαι, σα είχα. Πε στον αγαπημένο μου το θύμιο, με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με του λαού, τότε θα αλλάξουμε τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή με του λαού δεν γίνεται τίποτα, το ρίξαμε και εμεί το Θεό. Λαό, λαό. Δηλαδή, πιστήκαμε okay. τελικά ότι Θεό υπάρχει, λαό δεν υπάρχει. Φαντάσου, εκεί φτάσαμε. Και εγώ είμαι αντιμνημονιακό. Να σου πω γιατί είμαι. Εγώ. Λίγινε Λίγινε. Πω γιατί, είμαι. Ά, πω. γιατί είμαι ο μόνο που παλεύει, όσοι είμαστε στη δική μου λογική, να βγάζουν την Ελλάδα το μνημόνιο. Εάν η Ελλάδα γίνει αυτάξο οικονομικά, δεν θα κάνει και το μνημόνιο. Άρα, ποιο είναι αντιμνημονιακό. Ο Σαββαρά, εγώ και οι υπόλοιποι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ποιο ακριβώ είναι αντιμνημονιακό, γεράσιμο για κουμάντου, ακριβώ και την αιτιολογία. Γιατί αυτό έχει την τεκμηρίωση πώ ακριβώ είναι αντιμνημονιακός και τι θα κάνει για να φύγουμε από το μνημόνιο αφού μα έβαλε πρώτα στο μνημόνιο. Ωραίο συλλογισμό, μοναδικό, θα μπορούσε να του μπουν κανένα δυο άλλοι, αλλά κέρδισε ο γιακουμάτος, πάντα κερδίζει αυτά ο γιακουμάτος». Έχουμε και πόλεμο, αν δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε νέο πόλεμο, αν δεν το έχετε καταλάβει. Δεν εννοούμε τη Συρία, πήγε χρυσή, αυγή χτε τα σύνορα με την Αλβανία και κύριξε άλλον έναν πόλεμο αποδεικνύοντα τη σοβαρότητα καταρχήν τη όλη εκεί ομάδα και το μέλλον το πολύ ευχάριστο αν κάποια στιγμή, κανείς δεν ξέρει κυριαρχήσουν και εκλογικά δεν θα ξέρουμε πού να πρωτοπολεμήσουμε προς Τουρκία να πάρουμε την πόλη ή προς Αλβανία να πάρουμε τη Βόρειο Ήπειρο Συναγωνιστές, ψηλά το κεφάλι ψηλά οι σημαίες να όλοι με μέτωπο προς τη Βόρειο Ήπειρο όσο πιο δυνατά με τη φωνή μας και με την ψυχή μας το λεθνικό ύμνο Για να μα ακούσουν τα αδέλφια μα στου Άγιο Σαλάτα, στη Χιμάρα, στην Πρεβετή. Βόρειο Σύπηρο και οι Ελληνικοί! Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέφουν γη! Απ' τα γέλια. Θα τρέμε γη. Θα ξαναγυρίσουμε. Εκτό να λένε ψέματα, αλλά δεν είναι τέτοιοι τύποι. Να το κάνουν αυτό για να κοροϊδέψουν και να πιάσουν λίγο τα εθνικιστικά αισθήματα των Ελλήνων που με στη φτώχεια πάντα μεγαλώνουν. Ε, να κοροϊδέψουν σχά όπω κάνουν και άλλοι για να. Συμπίσουνε κανένα δυο ψήφου παραπάνω και μετά όταν γίνουν κυβέρνηση, το τρέχουμε πολύ το θέμα, δεν κάνουν και αυτοί αυτά που λένε και μείνουμε και χωρί πολέμου. Γιατί είναι νομίζω το μόνο ακόμα που περιλαμβάνει και πολέμου στο πρόγραμμα του. Δεν το λέει έτσι, αλλά οι εκδηλώσει που κάνουν και όλα τα υπόλοιπα, προδιαθέτουνε τον κόσμο για κάτι σχετικό. Είναι και το μόνο που δεν έχει τάξει κάποιο, εδώ που τα λέμε, οπότε πρωτοτυπούν και σε αυτό. Πολέμου προ και προς το βορρά, θα δούμε τώρα και με τα σκόπια κάποια στιγμή, κάτι θα γίνει και εκεί, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε καμία αλυσμόνητη πατρίδα, ο Στρουνάρας λέει τα όχι, αλλά μέσα από αυτά βγαίνουν τα ναι, ή λέει τα ναι, αλλά μέσα από αυτά βγαίνουν τα όχι. Πιστεύω πως ναι, βαθύτατα από την καρδιά μου, πιστεύω ότι ο λογαριασμό φιένει, όχι, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα για τη σωτηρία της, όχι, έχουμε καλύψει Πάνω από τα δύο τρίτα τη απόσταση που μα χωρίζει από το τέλο. Όχι. Όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή. Όχι. Αυτά τα δύο τρίτα τα λένε όλοι τώρα τελευταία ενιαία γραμμή ότι τα έχουμε καλύψει. Όχι, ναι. Διαλέγετε και παίρνετε. Οι ευκολόπιστοι. Είστε και λιγότερα, αλλά θα του ξαναψηφίσετε. Τα ναι. Οι άλλοι διαλέγετε το όχι. Οπότε του έχουμε όλου καλυμμένου με αυτή την πολύ ευρηματική κατάσταση που διαμορφώσαμε λίγο πριν με τον κύριο Στουρνάρα. Η τώρα. Έχει φίλου προφανώ και όλοι από του φίλου μα, αν όχι από την προσωπική μα ζωή, βγάζουμε ένα συμπέρασμα για το τι ακριβώ κάνουμε. Σα πω τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή αυτή η φορολογική πολιτική μα έχει επιβληθεί. Mm -hmm. Διότι στο, οι ξένοι σου λένε ότι κύριε, εσεί δεν πληρώνατε φόρου. Το οποίο είναι και αλήθεια. αλήθεια. Δεν πληρώναμε φόρου. Τι κάναμε, κλέβαμε την εφορία όπου μπορούσαμε να την κλέψουμε. Αυτό συνέβαινε, αλλά δεν συνέβαινε με όλου. Υπήρχαν κατηγορίε του ελληνικού λαού που δεν μπορούσαν να μην. Δεν μπορούσαν να κλέψουν την εφορία, δεν μπορούσαν να κρύψουν οτιδήποτε. Ήταν οι μισθωτοί, ήταν οι συνταξιούχοι. Προφανώς εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρεται, δεν ξέρω σε ποιες κατηγορίες, ή αν δεν, διαχωρισμό δεν έκανε ή από πού βγάζει το συμπέρασμα, ότι κλέβαμε και το λέει και τόσο φυσιολογικά ότι κλέβαμε την εφορία. Υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες πάντα πλήρωναν, οι οποίες τώρα ξανακαλούνται την πρωτότυπο να πληρώσουνε Και είναι και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μισθωτή, συνταξιούχοι, δεν μπορεί κάποιο να ξεφύγει από αυτά. Δήλωνε πάντα αυτά που έπαιρνε στην εφορία και η φορολογία ήταν ανάλογη. Το ακούσαμε και αυτό. Πρωί, όπω είπαμε, το πρωί λέγονται τα καλύτερα σε αυτόν τον τόπο. Ευτυχώ που υπάρχει το πρωί. Ευτυχώ που υπάρχουν και οι πρωινέ εκπομπέ. Ευτυχώ που υπάρχει και το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό για να τονώνει τις πρωινέ εκπομπέ και τι πρωινέ διαθέσει και καταστάσει. Καλώ ήρθατε! Καλώ σα βρήκαμε! Επιστρέψαμε! Λοιπόν, πρέπει <συσίλιο> αυτή τη χρονιά να γίνουμε τα πάνω κάτω γιατί θα είμαστε πιο πολύ ακόμα μανίκοι. Χωράει και άλλο κάθε χρόνο, τι γίνεται, μα εκπλήσετε! Αποστολή! <συσίλιο> <συσίλιο> <συσίλιο> Έλα! Γεια σου αγόρινα μου. Γεια σου φίλος. Είτε, καλή συνέχεια και εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Δε μου 1,5 εκατομμύρια άνεργοι που στο διάλο είναι ρε που Δεν πει αυτοί. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να επιστρέψουμε από τις θάλασσες. Τι άλλο πληροφορία. Στη Χαλκιδική πάνω που βγήκε ο Πάχτας. Βγήκε αρσενικό λέει τώρα και κλείνει τι κάνουλε. Αυτό το αρσενικό που βγήκε πάνω στη χαλκυρική ποιο είναι καλέ. Ποιο. Ποιο είναι τόσο αρσενικό που βγήκε στη χαλκυρική. Ο Πάχτα. Και μόλυνε το νερό. Έλατε ο ίδιος. Καλέ γεγονότα. Τι συμβαίνει. Κοίταξε να δει η μοίρα. Η μοίρα τι κάνει. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι τον ρουφίξανε. Ενόκρατη, mm. τι έχει πάει μα του κολεκτή, αυτό ο, ο καλαμούκι. Καθε μέρα κολετή και κολεκτήβα. Όμω ξεκίνησε του κολεκίβα πάλι. Κι όμω το 10 θα πάρει το κουβέπε του δεν μπαίνει στην Βουλή να πάει να σχολείο με αυτό. Γιατί το όλε αυτό. Τίπε! Έρχεται ο μεγάλο! Έρχεται το νέο πασό! Τελώσαμε! Δηλαδή το κουκουέ θα πάρει μικρό ποσοστό επειδή κάποιο άλλο είναι καλύτερο, ο κουκέτα θα... κάνουμε καλά α πούμε και δε χάνει. Επειδή θα πάνε κουκουέδε στον Τσίπερα, γι' αυτό. Ελλάδα αποστολή, καλώ ήρθατε. Έλα φιλέ, καλώ του βρήκαμε. Έτσι, καλή σεζόν να έχει. Καλώ του. Πήρα να σου πω απλού εντυπώσει μου από το νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Για πε. Είχαμε και είχαμε δύο την αέρα, ένα αέρα τρία, αέρα ένα ακούμε. Τι να τα κάνει ε... τώρα αυτά, χαλάνε τι διακοπέ. Κάτσε πλέον να το χαρεί. Μιλάω μόνο τουρκικά, μόνο τουρκικά να ακού. Δεν υπήρχε ένα ελληνικό σταθμό, ακόμα και ένα εκεί πέρα που υπάρχει του νησιού, ρε. Ακούγεται στο μισό νησί. Και λοποτομή πάει και έρχεται. Όλα Όχι... τώρα κι εσύ ήθελε να ακού ραδιόφωνο διακοπέ πήγε, δεν το λίγο έτσι. Καλά η μουσική, η ενημέρωση, τι λίγο, το ραδιόφωνο... Μα τι θα πάει, κάνεις στο χειμώνα που φάσαι άνεργος. Θα το ραδιόφωνο. Να το κάνεις και στις διακοπές ανεργίας. Ε? Από στο λαγό. Έλα. Καλώ ήρθε, Μωρή Λεγκρά, μάμισα το κουτάκι σου. Ναι, καλό, πώ να με βρει, είναι δυνατόν. Τούβαζα πάνω τίποτα, τίποτα δεν του βάζα. Άρα μαύρη. Ήρθε μαρκά, ο γυμναστηριακό του τα συζήτησε και δεν θάψε, ρε. Γιατί λέτε ρε ότι με χρυσή αυγή Γιατί ρε μαρκά ο κόσμο λέει οι συνάδελφοι να πούμε, βγάλατε δυο συναδέρφου που με κράξανε για την ΕΡΤ. Γιατί ρε μαρκά λέτε ότι είμαι χρυσή αυγή. Εγώ είμαι στη μέση, σου έχω πει 100 φορέ. Είστε στη μέση ακόμα χειρότερα. Και λίγα λέμε από του σου Αν τ Πώ περάσατε να πούμε, Είστε Όλα καλά, εσένα τις εννοιάζει. Θες να μας παραπάνω πληροφορίες, Να τις κάτω τα σπίτια μας, πάνε, κατά πάνε, Ζάκο. Πάνε, πάνε, να, πάω, πάνε, να πάω να πω στη θηλιά μου Ναι, δεν πάνε, το ξέραμε νομίζει. Νούμερο. Το... Στο διάλο να χάνεσαι. Μπορεί <ν'> το... να εμένα θα με με γνωρίσεις Δεν είμαι κολλημένο το... σαν <σχελίσαι> τα το... ρε Ούτε έχω πει 100 φορέ Ούτε Εγώ, εγώ στηρίζω τον Σαμαρά και στα κ***ά μου σα γράφω, τον στηρίζω γιατί θα μα βγάλει από το μνημόνιο. Ακόμα καλύτερο, δεν το περίμενα τόσο. <σχερβά> Είπα εγώ τον Είς... Πασόκο και το θεωρούσα και καμένο, πίσω... καμένο, για πλάκα τόπα. Φαντάζομαι καθαρέ δεν μαγεί. Όταν το περίμενα, Έναν. ζήτω Αντώνη. Να σου πω κάτι. Μια κήπε για τον Αντώνη. Ναι. Επειδή κυκλοφόρησα στα μέρη του φέτο, εκεί α, κοντά. Από εκεί παντρεύουν οι ανάγκε. Πού θα πάω, α, παιδί, α, παιδί α, μου, στο Ναβαρίνο ήμουνα. Πού θα ήμουνα, τέλο πάντων. <laughs> Είχα παρτίδα γκολφ στη μέση, τέλο πάντων. Κατάλαβε επιτέλου τι είναι ο Σαμαρά. Και θα χρησιμοποιήσω Έλα, τοπική α. έκφραση δικιά του εκεί του χωριού. Ο Σαμαρά <laughs> είναι μεγάλο φόλο, φίλε. Είναι φόλο. Φόλο. Αυτό σου λέω μόνο. Ο Σαμαρά αλλά... είναι μεγάλο φόλο. Ο φόλο, ξέρει τι είναι. Ε, ξέρω, Ρα, Εκεί στα μέρη θα... του το έμαθα. Ο φόλο είναι όταν η κότα γεννάει, κάνει τα αυγά κανονικά, αλλά καμιά φορά μπορεί να τύχει να κάνει και ένα αυγό πολύ μικρό, το οποίο είναι άχρηστο. Ούτε να το κλωσσίσει μπορεί, ούτε το κοτόπουλο μπορεί να βγει από μέσα, ούτε μπορεί να το φάσει. Λοιπόν, το φόλο το βάζουν μέσα στη φωλιά για να το βλέπει η κότα να ξέρει πού να πάει να γεννάει. Κατά άλλα, είναι τελείω άχρηστο. Λοιπόν, γι' αυτό ο Σαμαράς είναι φόλος. και για το follow που έλεγε πριν, όχι το follow που λέμε, το follow, follow. που είναι ο σαμαρά που έλεγε πριν ο Αποστόλη, από το οποίο δεν βγαίνει κοτόπουλο, όπω είπε επίση ο Αποστόλη, με πατάτε στο φούρνο προφανώ, όπω δεν είπε ο Αποστόλη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, ελάχιστε διαφημίσει. Είναι η αρχή τώρα μέχρι να φορτώσει το πράγμα, να ξεκινήσει η αγορά να δουλεύει έτσι όπω πολύ επιτυχημένα δουλεύει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε μια δύο κανονικά. Έχει ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα από χτες, του Real. Λive, όλε οι εκπομπέ, δεν έχουμε ηχογραφημένα, δεν έχουμε μουσικέ εκπομπέ, είναι ραδιόφωνο λόγου, ενημερωτικό. Ό,τι γίνει, το μαθαίνετε αμέσω και όχι μόνο αυτό, μαθαίνουμε και μέσα από αναλύσει, από πληροφορίε, τι ακριβώ συμβαίνει στην επικαιρότητα και βγαίνει και πολύ λαό. Γενικώ, εδώ είναι μια εκπομπή που βγαίνει ο λαό, βέβαια λίγο κομμένο, γραμμένο στα μέτρα μα. Αλλά υπάρχουν και άλλε εκπομπέ που βγαίνει λαό. Αν δεν διαβάζουν τα μηνύματα, στον Κοτρότσο το βράδυ 8 με 10. Νομίζω ότι ο κουφόπουλο κάτι κάνει εκεί, βγάζει κάποιου λαού 10-12 που είναι και νέα μεταγραφή και βεβαίω, κάργα λαό. Στο λαβήθει, ανεμολόγιο, το βράδυ από τι 12. Έω τις 5 ανοιχτέ γραμμέ, όλοι άγρυπνοι, ξύπνη, κοιμισμένοι, ό,τι θέλετε, μπορείτε να πείτε αυτά που πιστεύετε ότι πρέπει να ακούσουν. Α και στο Γιοριού, βεβαίω, στο Γιοριού για ειδικό θέμα, άκουε και χθε τα χειρότερα για τον Πανατηνικό και την Νόβα και όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που ζούμε για άλλη μια φορά στον απόέχο των σοβαρών πραγμάτων αυτού του τόπου και αν είναι τα σοβαρά τώρα πράγματα αυτού του τόπου τα σοβαρά πράγματα είναι ότι οι πολιτικοί μας, οι ηγέτες, είναι άνθρωποι σαν εμάς, ξέρουν ακριβώς τι συνήθειες του λαού Αυτό που είχε γίνει στην Ελλάδα με το φόρο των ακινήτων είναι τρέλα, δηλαδή έχεις μία κόρη Κόρη Καραβοκύρη Κόρη Καραβοκίρι. Κόρη Καραβοκύρη Κι όμορφη κοπελιά Εντάξει, εμείς μάθει στην Ελλάδα. Ότι θα ηρεμήσουμε, όταν θα καταφέρουμε και να θα δώσουμε ένα κεραμίδι mm, στο παιδί. Λόμο, το Ωραία. Του δώσαμε το ακίνητο του παιδιού και το παιδί σήμερα είναι άνεργο και, και το και παιδί, παιδί σήμερα είναι με, ή έχει 800 ευρώ. Ε, τι πώς θα το πληρώσει το παιδί. Ε, για τον εαυτό της μιλάει. Γιατί είναι μια κόρη, όχι καραβοκήρη, κάτι ανώτερο, έχει πάρει, της έχει αφήσει 100 σπίτια Και εμπλογικό είναι, 800 δεν παίρνει βέβαια ακόμα, αλλά έχει μια αγωνία. Αν μπορεί κάποια στιγμή να συντηρήσει αυτά τα 800 σπίδια, γιατί ο άλλο παρά λίγο να γίνει και κλέφτη, μάλλον όχι. Ο Πάγκαλο είπε: Θα πάω στη φυλακή χωρί να γίνει κλέφτη, αλλήμον, επειδή είχε τα 17, 17 εκαίνητα. Φαντάζομαι τώρα από τον μπαμπά και τη δουλειά των ετών, δούλεψε σκληρά, θα έχει περισσότερα εκαίνητα και έτσι βγάζει το δράμα τη για την κόρη, όχι του Καραβοκύρη. Ξαναλέμε, απλά ήταν μια μουσική έτσι ανάσα για να σκεφτούμε τι ακριβώ είπε η πίτρια, Έγινε το debate των δύο υποψηφίων ηγετών, το μεγάλο debate, στην Γερμανία. Ε, είπανε πάρα πολλά για την Ελλάδα, αλλά το Μέγκα εστίασε βέβαια και στα σοβαρά. Αλλά εκεί που έλαμψε η τρέμη ήταν όταν πάσαρε κάτι πολύ συγκεκριμένο από αυτό το debate. Πάντω υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο προκάλεσε πολλέ συζητήσει και έχει να κάνει με το κολλιέ που φορούσε η πάντα λιτά αντιμένη καγκελάριο, γιατί πέραν όλων των άλλων φαίνεται ότι είχε και έναν ισχυρό συμβολισμό αφού έφερε τα χρώματα τη Γερμανική Σημαία. Μη δει κολιέ αμέσω να κάνει βαλχυρόφρενο, να ασχοληθεί για το συγκεκριμένο θέμα και ορθώ διότι είχε τα χρώματα τη γερμανική σημαία στο κολιέ τη Μέρκελ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καθένα διαλέγει με τι ακριβώ θα ασχοληθεί και που θα εστιάσει το σχολιασμό του. Απορία εδώ, Ακροατή. Παίζει, λέει, να γίνει τίποτα με το πετρέλαιο θέρμανση. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα πέσει ο φόρο που είχε κυκλοφορήσει με στο καλοκαίρι το θα πέσει. Το μόνο πιθανό να γίνει με το πετρέλαιο. Θέρμανση είναι να χρησιμοποιηθεί ως εκρηκτική ύλη Η μόνη έτσι πιθανότητα και εκεί δεν θα τίθεται και θέμα χρημάτων και φόρων γιατί αν αποφασίσει κάποιο να το χρησιμοποιήσει έτσι ξεπερνάει και τα τετριμένα φορολογίες, αγορές και όλα τα υπόλοιπα. Καλώς να έρθετε όσοι έρχεστε από διακοπές και στο λιμάνι σας περιμένουμε. Αλλά πρέπει κατά τη γνώμη μου αυτή η κυβέρνηση να μείνει και πρέπει να... Να μπούμε στο λιμάνι. Είμαστε λίγο έξω από το λιμάνι. Πρέπει λοιπόν να μπούμε μέσα στο λιμάνι. Αλλά για να μπούμε μέσα στο λιμάνι χρειάζεται η βοήθεια όλων. Τα τρία τέταρτα, εδώ τα ακούμε σε μια άλλη έγιναν λιμάνι. Μπαίνουμε όλοι μα τα απ' έξω, εδώ στον πειραία κάπου και όπως, όπου να είναι και όπω πάει το πράγμα, θα μπούμε όλοι στο λιμάνι. Αλλά πάλι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, γιατί αν δεν βοηθήσουμε όλοι, δεν μπαίνουμε στο λιμάνι. Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που κάτι μόνοι του δεν μπορούν να το κάνουν, χρειάζεται να βοηθάνε. Τα 10 εκατομμύρια, 9,5 εκατομμύρια κομπάρση αυτού του τόπου. Στο λιμάνι όμως, το λιμάνι όμως υπάρχει έκπληξη. Παρά τα προβλήματα μας, η διαφωνίες μας και τα εσωτερικά μας, παραμένουμε ένα λιμάνι ελπίδας. Κάθε λιμάνι και καημός. Ένα λιμάνι ελπίδας Εμείς με τις θέσεις και τις προτάσεις μας δίνουμε μια διέξοδο. Η Παραμένουμε ένα λιμάνι ελπίδας. Σε αυτό που μπαίνουμε, επειδή έχουμε διανύσει τα δύο τρίτα τη απόσταση και μα είπε η ότι μα τα παίξουν, εκεί καραδοκεί ο Τσίπρα. Ωραίο όλο αυτό. Κανένα σενεργογράφο, ούτε το Χόλιγου, δεν το έχει σκεφτεί, που έχει σκεφτεί τόσα και τόσα, τόσε και τόσε εκδοχέ. Μήνυμα Ακροάτρια. Ακροάτρια, ναι, ναι, ναι νομίζω η αρέτη. Σα παρακαλώ, ασχοληθείτε με του. Δεν θα το πολύ καταλάβουμε, θα πιάσουμε την ουσία γιατί έτσι το έχει γράψει. Σα παρακαλώ, ασχοληθείτε με του εκπαιδευτικού και τι αποστάσει που περιμένουν. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα δεν ξέρουμε που θα είμαστε. Από το Υπουργείο λένε για λίγες αποσπάσεις, μόνο ειδικέ κατηγορίες. Εγώ προσωπικά με τρία παιδιά, δάνειο, στεγαστικό και μάλλον αύριο θα χρειαστεί να πάρω τη βαλιτσούλα μου και όσα από τα παιδιά με ακολουθήσουν γιατί βρέθηκαν να αλλάζουν σχολεία και να ανοίξω και ένα δεύτερο σπίτι στην Κέρκυρα ξανά Με μισθό 9,80, υψηλόμισθη. Παράλληλο, ο Υπουργό έκανε 1200 αποσπάσει σε φορεί χωρί καμία αξιοκρατία που κοστίζουν και στο κράτο. Οι αποστάσει από περιοχή σε περιοχή δεν κοστίζουν τίποτα, δεν γίνονται όμω. Σήμερα συνεδριάζουν οι αρμόδιοι και περιμένουμε. Ήπος η γραμμή είναι, δεν βγάζουμε μιλιά για αυτό το θέμα, μέχρι να τα καλύψουμε όλα. Μ' αρέσει και το υπονοούμενο εδώ ότι καλύπτονται τα σοβαρά θέματα. Σα παρακαλώ, ασχοληθείτε. Κουραστήκαμε. Ευχαριστώ. Άρε, τι... Κάναμε αυτό που έπρεπε, το διαβάσαμε. Φαντάζομαι θα είναι ένα από τα θέματα που θα μα απασχολήσουν. Κλείνοντα, για να μην ξεχάσουμε, τα μου σου, τα κτητικά γενικώ, έχουν μια πολύ μεγάλη αξία σε αυτή τη ζωή. Όταν πρόκειται για δύο βασικού πρωταγωνιστέ που μα ταλαιπωρούν 40 χρόνια τώρα, νομίζω έχουν μεγαλύτερη αξία. Λέω, αν λέω, στεί, ναι, αν έρθει ο κ. που δεν το πιστεύω, πρέ, αλλά α πούμε και έρχεται και σα λέει, τώρα μου. η ιστορία, ιστορία. να προσφέρει μπαίνοντα στην κυβέρνηση. Ναι, το μου, το μου. λέω. Σαμαλάζω τα πράγματα. Σαμαλάζω τα Το μου, Το προσέχουμε όλοι το μου, αλίμωνο Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος και το μαγκαζίνο Μέχρι το τελάος Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας το χοντρώνε, Για το χοντρώνε μωρέ αυτό το μα... Εκεί που έλεγε εκεί το βενιζέλο το βλάκα και τα χημικά στη Συρία τον εχαλάσαν, έτσι. εμείς που φάγαμε 500 τόνις χημικά να πούμε τρία χρόνια τώρα στο σύνταγμα. εμείς δεν έχουμε Γι' αυτό έχουν γίνει όλοι οι Αμερικανοί, θα το δεις. Τίποτα, διάγγελμα γι αυτό δεν έκανε. Τα ξένα χημικά ται, το Και τώρα οι, μπάτους, σου λέει, οι εμάς θα Μετά τη δήλωση του Βενιζέλου αυτή για τη Συρία δεν έχω καταλήξει. Ο Βενιζέλος είναι πιο για τη Συρία ή για την Ελλάδα. Δεν είμαι <Ρε> Για το κουκουέ όμω δεν απαντήσετε τίποτα, ρε Μακιάτσικα. Γιατί δεν πα εκεί απ' έξω, ρε Μακιάτσικα. που Δεν άκουσα, είπε κάτι για το κουκουέ. Είστε κολλημένοι κι εσεί, Εγώ δεν είμαι κολλημένο πουθενά, μας. Να σου πω, ο ριζοσπάστη θα βγαίνει ακόμα σε εφημερίδα ή θα γίνει φυλάδιο. <χε> ε, γιατί δεν βγαίνει. Όσοι έχουν μείνει εκεί μέσα, φτάνουν για να γράψουν ένα φυλάδιο μπρο πίσω, στην καλύτερη. Για εφημερίδα οι συντάκτε δεν φτάνουν, ε. Ναι, προσωπική σου. Καλή... Ε, ο Γιάννης, Γεια σου, Γιάννη ε, Καλή δημοσιογραφική χρονιά, καλό μήνα. Καλή δημοσιογραφική χρονιά δεν θα είναι. Δεν θέλω να σταράξω. Δεν ήταν Δεν έχει υπάρξει α, καλή ας... δημοσιογραφική χρονιά. Να, να νά, καλή νά, σου πω κάτι. Καλύπτε. Ο ένα λέει έχουν περάσει τα 2 τρίτα του δύσκολη διαδρομή. Καλή φασιστική χρονιά να είναι. Ο Κάποιο άλλο είπε έχουμε περάσει τα 3 τέταρτα. άλλο να με κινούμενοι ορχήστρα. Κάπου σέχασα, έχασα, αλλά δεν πειράζει. Κάτι για τραγούδια έπεσε ορχήστρες, πήγε το μυαλό μου στη Μανολίδου, στην πιο χαρούμενη συναυλία του καλοκαιριού, όπου γύρευε τι πάρτι φοροδιαφυγής έγινε σε αυτές τις συναυλίες. Ε. Δεν ξέρω, <Κι> δεν θέλω να μιλήσω. <Κι> δεν θέλω να μιλήσω. Εσύ αλήθεια είναι ότι ο Γιακουμάτο σε φιλοξένησε στη Μίκονο στο σπίτι του. Κακό είναι! Και αν πάω στη Μίκονο, πού θα πάω? Στην τύχη να ψάχνω για δωμάτια? Πήγα στο Μικονάρχη. Ήθελα αυτή την εικόνα εκεί στην παραλία να περπατάτε στην ψαρού με το βρακείο Γιακουμάτο και εσύ αγόρι μου με το στριγκ. Απίστευτη. Καλά, Γιακουμάτο, μην νομίζετε ότι με το βρακείο ήταν, sorry. Και, αυτό στα και επειδή τρινάκια... έχει παχύνει κιόλα, το παρεό το έθινε πάνω από το στήθο. Μη φαίνονται και τα βυσιά του και προκαλεί. Συμμετείχε στα τρενάκια. Ναι, και χωρί εισιτήριο. Έτσι για σπάσιμο, κυρατάδε. Beep. <sweak> Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω κάτι για τον Άδωνη που αφορά στο παρελθόν του. Μίλα. Τον περασμένο Μάιο με την απεργία των καθηγητών που δεν έγινε, πολύ κακό βέβαια, γιατί όπω είδαμε όλοι απολύθηκαν 2200 οι και θα απολύθηκαν και άλλοι. Μάθαμε τον ίδιο τον Άδωνη ότι είχε πάθει τρομακτική βλάβη το 1990 λόγω τη απεργία. Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Mm. Και επίση μάθαμε ότι μπήκε στο πανεπιστήμιο την επόμενη χρονιά του 91. Αυτό Που ξεχνάει να μα πει ο Άδωνη για την ακρίβεια, επιμελώ κρύβει είναι πότε βγήκε από το πανεπιστήμιο. Οπα, αιώνιο, αιώνιο φοιτητή. Αχά. Για μιλά. Μίλα... Λοιπόν, πριν σου πω. Δεν τα παίρνε τα γράμματα ο Στούρνο. Ακριβώ πριν σου πω, να θυμίσω ότι ο Καρατζαφέρη, μιλώντα για τον Άδωνη. Καρατζαφίρε, είπε... να συνομούμαστε. Ναι, Καρατζαφίρε, λάθο. Είπε ότι τον παρέλαβε φοιτητή και τον έκανε υπουργό. Αυτό δεν ήταν σχήμα λόγου. Ο Καρατζαφέρη έκανε το κόμμα του το 2000 και παρέλαβε τον Άδωνη φοιτητή γιατί απλούσα. Ο Άδωνης, βγήκε από το Πανεπιστήμιο το 2003. Μωρή που τα ξέρει όλα αυτά, εσύ. Πόσα χρόνια είναι από το 1991 με το 2003. Έχει πάει στη σχολή δημοσιογραφία του Καρατζαφέρη. Όχι, διαβάζω. Ανθόλου. Να μην τα διαβάζει αυτά, είναι σοβαρό. Κύριε Πτυχίο, το 2003. Αυτό να το θυμόμαστε ότι ήταν 12 χρόνια φοιτητή. Και να το θυμόμαστε την επόμενη φορά που τον ακούσουμε να μιλάει με περίσχεια υποκρισία εναντίον αυτού. Φαντάζομαι τώρα, αφού ήταν διχτήτες. ήδη στο κόμμα του Καρατζαφέρη και ήταν ακόμα φοιτητή, δεν έγινε καμιά παγαπορτιά στο πτυχίο. Μη σκεφτώ τέτοια. Αχ, δεν πήρε κανένα τηλέφωνο ο Καρατζαφέρη. Δώστε πτυχίο στο Ζαβό. Δεν ξέρουμε okay. δε τέτοιε λεπτομέρειε. Πάντω υπήρξε 12 χρόνια φοιτητή. Αυτό α? σημαίνει, εντάξει, εξυπνούλα, αυτό σημαίνει ναι. ότι θα έχει διαβάσει και δύο και τρει φορέ τα πράγματα και τα ξέρει καλύτερα. Εντάξει. Αποστόλη μου, μη γίνει τόσο προβλέψιμο. Αδική στον εαυτό σου. Άι, <συρίζει> Μωρή. <συρίζει> <συρίζει> να πω κάτι για να ρωτήσω τον κύριο Μαριά. Να πείτε, <συρίζει> ότι η Ελλάδα είχε πάει μικρό Λούνα Πάρκ στον γύρο του θανάτου. Αυτό το κάνει ξέρω. η Ελλάδα τώρα. Λίγο, η Ελλάδα είναι στο γύρο <laughs> του θανάτου. Δηλαδή ο Στουρνάρας είναι ο με τη μοτισυκλέτα. Ο γύρος του θανάτου, περάστε κόσμε, περάστε! Ο άνθρωπος που παίει τη ζωή του χωρά να γράμματα. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, ο θάνατος παραμονεύει. Περάστε κόσμε! Δηλαδή ο Στουρνάρας είναι ο με τη μοτισυκλέτα. Ο Απέζιος, ο Τεμπέλης, ο Καχεκτικός, ο Γρουσούζης Εγώ αυτό η ελληνική γλώσσα το λέει Άρα ποιος είναι του Πνοβριακός, ο Σαβαράς, εγώ και οι υπόλοιποι, μάλιστα Άρα ποιος είναι του ο Σαβαράς, εγώ και οι μάλιστα Υπότιτλοι λοιπόν, πριν άλλο να ο είναι ο... με τη και τώρα δείξτε την αγάπη στον άνθρωπο που σας. Ρίξτε ότι έχετε ευχαριστήσει. Θα του ρίξουμε Άντε, παιδιά, όλοι το 3, ε. Ένα, δύο, τρία. Niech nie czeka, mi się nie